Κεφάλαιο νύτα, σελίδα 406, στίχη 1 Ο κύριο και η Αμαρτωλός γινή. 1. Ο Ιησού όμως επήγαινε στο όρο των Ελαιών, όπου η συνήθιζε να περνά τη νύχτα του. 2. Πολύ πρωί δε ήλθε πάλιν στον των ιερών του ναού, και όλο ο λαό ήρθε προς αυτόν, και αφού εκάθισε, του εδίδασκε. 3. Εν τω μεταξύ δε, οι Γραμματεί και οι Φαρισαίοι φέρουν εκεί μια γυναίκα έγγαμων, η οποία είχε συλληφθεί επάνω στην πράξη τη μυγεία. Και αφού την αίσθησαν στο μέσο μέσον του συνηγμένου πλήθους, τέσσερα είπαν σε αυτόν: Διδάσκαλε, αυτή η γυναίκα έχει συλληφθεί κατά αυτήν ακριβώ την ώρα που ατιμάζεται. Πέντε. Και στον νόμον μα ο Μωυσής μας μα εδίδαξε οι γυναίκε να λιθοβολούνται. Έξι. Τι λέει λοιπόν σίδια την περίπτωση αυτήν. Ήπον δε αυτό με τον σκοπό να τον παγιδεύσουν και να του δημιουργήσουν πειρασμών, για να έχουν εναντίον του κατηγορίαν, ή ότι είναι επί οική αντιθέτω προ τι διατάξει του νόμου, ή ότι συνέστησε τον λιθοβολισμό και δεν εσεβάστηκε την ρωμαϊκή εξουσία. Ο Ισού όμω, για να του αποφύγει, έσκυψε κάτω και προσποιεί το ότι έγραφεν ει το χώμα με τον δάχτυλο, χωρί να του προσέχει. Επειδή δεν επέμεναν να τον ερωτούν, εσήκωσε την κεφαλήν του και είπαν ο αναμάρτητος από σας, Α κάνει την αρχήν και α ρίψει πρώτος τον λήθων κατά αυτής. 8. Και αφού έσκυψε πάλι κάτω, έγραφεν εις την υγήν για να τους δώσει καιρό να φύγουν. 9. Οι γραμματείς δε και οι φαρισαίοι, όταν ήκουσαν τους λόγους αυτούς και επειδή ηλέγχονται από την συνείδησή τους, διότι δεν ήσαν αναμάρτητοι, ήρχισαν να βγαίνουν ένας-ένας αρχίσαντες από τους γεροντοτέρους μέχρι των τελευταίων κι έτσι έμεινε μοναχός ο Ιησούς και η γυναίκα έστεκε εν μέσω των άλλων ανθρώπων που οίκουαν την διδασκαλία του. 10. Εσήκωσε δε τότε την κεφαλήν του Ιησούς και της είπε «Γυναίκα, πού είναι η κατηγορή σου. Κανείς δε σε κατέκρινε ως αξίαν τιμωρίας». 11. Αυτή δε είπε Κανένα κύριε». Είπε δε προς αυτήν ο Ιησούς ούτε εγώ που είμαι αναμάρτητος και μπορώ να ρίψω τον πρώτον λίθον κατά σου δεν σε καταδικάζω. Πήγαινε και από τώρα και στο εξής μια μαρτάνις πλέον.